αφιερώσαμε κιόλας τρεις εκπομπές στον Τζαμπατίστα Βίκο και την νέα επιστήμη του, ξεκινώντας κατά φαινομενικά παράδοξο τρόπο από το βαθύ αποτύπωμα που φαίνεται πως άφησε η σύλληψη του κόσμου όπως την προσέφερε ο Βίκο στο Finnegans Wake του Joyce θα αφιερώσουμε τουλάχιστον δύο εκπομπές ακόμη στον Τσαμπαντής Σταβίκο, λόγω της πολλαπλά κρίσιμης θέσης του, όσον αφορά ένα κόμβο προβλημάτων που επανήλθε στο επίκεντρο της Μοντερνιτέ, όμως το ότι θα τον οδηγήσουμε να επανεγγραφεί με τρόπο που θα δούμε στη Μοντερνιτέ, όπως το διαστάνθηκε άλλωστε ο Τζόις, δεν σημαίνει ότι έχει νόημα να τον αποσπάσουμε από την εποχή του. Το ακριβώς αντίθετο, μάλιστα, γιατί τα περισσότερα στοιχεία του κοσμοειδώλου που κατασκεύασε ο Βίκο είναι βαθιά ριζωμένα σε μια, ας την πούμε, μπαρόκ αίσθηση του κόσμου. Αυτό είναι ήδη εμφανές στον τρόπο με τον οποίο ο Βίκο χειρίζεται την αλληγορία. Όπως το είδαμε μιλώντας για την κραβούρα με την οποία σφράγιζε την έναρξη της νέας επιστήμης του. Η αλληγορία αποκτά προνομιακό ρόλο στον Μπαρόκ εν γέννη, αφού, όπως παρατήρησε ο Μπένιαμιν πολλούς αιώνας αργότερα, χάρη στην αλληγορική δομή και μόνο, το Μπαρόκ δράμα ενσωματώνει στο περιεχόμενό του τα υλικά που του γεννάει η εξάρτησή του από τη σύγχρονη ιστορία. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι το Μπαρόκ ανακαλύπτει την αλληγόρια, που όλο μάλλον δεν την ανακαλύπτει ο Βίκο, την κληρονομή. Ο Βοκάκιος Φεριπίν, αξιοποιώντας μιαν επικούρια και εντέλει κατά βάθος η παράδοση, που έρχεται ως εκείνον μέσω του Λουκρίτιου και του Βιτρούβιου, επιλέγει να ερμηνεύσει αλληγορικά το μύθο του χολούθεου Θεού Ήφαιστου, που απορρίφθηκε από τον ουρανό στη γη και εκεί τον ανέθρεψαν οι άνθρωποι, η κατάλληλη εκδοχή του μύθου, η πίθηκη. η πίθηκη. υποστήριξε μπορούν να συγκριθούν με τους ανθρώπους γιατί μιμούνται τη συμπεριφορά του ανθρώπου όπως ο άνθρωπος μιμείται τη συμπεριφορά της φύσης. Με ποιον τρόπο όμως μιμείται τη φύση ο άνθρωπος? Με την εξάσκηση των καλών και εφαρμοσμένων τεχνών. Η ενασχόληση του ανθρώπου με τις τέχνες και τις άλλες πρακτικές δραστηριότητες τη φωτιά και ο Ήφαιστος ήταν ο Θεός της Φωτιάς. Για το Βοκάκιο, λοιπόν, ο μύθος ότι ο Ήφαιστος ανατράφηκε από πυθήκους αποτελεί αλληγορική έκφραση του γεγονότος ότι οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να αναπτύξουν τις εγγενείς τάσεις και ικανότητές τους για τέχνη και γενικότερη παραγωγική διαδικασία πριν ανακαλύψουν τη φωτιά και μάθουν να αντιχειρίζονται. Άλλωστε, κατά τον Βοκάκιο πάντα, το κουτσό πόδι του ύφεστου συμβολίζει τόσο το τεθλασμένο σχήμα της αστραπής, όσο και την κυματιστή αστάθεια της φλόγας. Διόλου δεν θα εμπόδιζε την πρόσληψη του Βίκο η αλληγορία, λοιπόν, αν δεν έκρυβε μια πρωτότυπη ερμηνευτική των μύθων ως γλώσσα και εν τέλει την πρωτοφανή για την εποχή του Βίκο ιδέα, ότι η γλώσσα και ακόμη ακόμη η λέξη έχει επιτελεστική αξία, όπως θα το λέγαμε σήμερα. Αυτό θα αναδείξουν οι τη μύθοι, λοιπόν. Γράφει ο Βίκο. Τέτοιας λογή θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι ιδρυτές της ειδωλολατρικής ανθρωπότητας, όταν 200 χρόνια μετά τον κατακλισμό, και αφού η γη είχε ξεραθεί αρκετά, ο ουρανός επιτέλου άστραψε και βρόντιξε με αστραπόβροντο που ξύπναγε τον τρόμο, έτσι καθώς το είχε γεννήσει ο πρώτος τέτοιος συνταραχμό του αέρα. Τότε, κάτι λίγοι γίγαντες, οι πιο δυνατοί, γιατί ζούσαν σκορπισμένοι στα δάση των ψηλωμάτων, έχοντας εκεί λιμέρι, καθώς και τα δυνατότερα ζώα, τρομαχμένοι και περίφοβοι από την τερατώδη αυτή ενέργεια, που δεν γνώριζαν την αιτία της, σήκωσαν τα μάτια και κοίταξαν τον ουρανό. Και επειδή σε παρόμοια περίπτωση, το ανθρώπινο πνεύμα αποδίδει τη δική του την ουσία σε μια τέτοια ενέργεια, συνάμω όμως η ουσία του ήταν ουσία ανθρώπων που είχαν αφάνταστε σωματικές δυνάμεις και που ανακοίνωναν ο ένας τον άλλον τα άγρια πάθη μουγκρίζοντας και ουρλιάζοντας, γι' αυτό και φαντάστηκαν τον ουρανό σαν μεγάλο ζωντανό σώμα που το ονόμαζαν Δία, τον πρώτο Θεό, των λεγόμενων γκέντε Μαγιώρες, ο οποίο ήθελε τάχα κάτι να τους πει με το σφύριγμα της Αστραπής και τον κρότο της βροντί. Αυτά διηγείται ο Βίκο, αλληγορικά, με μπαρόκ τρόπο, αλλά βλέπουμε πως αυτό που μετράει εδώ είναι η ανατρεπτική ιδέα, το ολοκένουργιο νόημα, η επιτέλεση μέσω φωνημάτων αφενός η απόλυτη εναντίωση αφετέρου στο ερμηνευτικό σχήμα των θεωρητικών της φυσικής κατάστασης, στα επιθετικά κτίνη που περιγράφει ο Χόμπς, τους ανήμπορους ηλίθιους του Γκρότιους ή τους πλάνητες του Πούφεντορφ. Γιατί κατά τα άλλα δύσκολα θα ξένιζε όπως είπαμε τους συγκαιρινούς του τέτοια εξιστόρηση. Στο πλαίσιο τη ίδια ηλιστική αφήγηση που είδαμε να παραλαμβάνει ο Βοκάκιο. Εικονογραφημένοι σε αυτή τη φορά, συναντάμε ήδη κατά την πρώιμη αναγέννηση πίνακες όπου απεικονίζεται ένας πόλεμος όλων εναντίον όλων και όπου κυριαρχούν τα αχαλήνοντα πάθη. Καθώς δεν υπάρχει ουσιαστική διάκριση σε ανθρώπους και ζώα από τη μια και ανθρώπους και ημιανθρώπινες φιγούρες όπως οι κένταυροι και οι σάτυροι από την άλλη όλα αυτά τα πλάσματα αδιακρίτω κάνουν έρωτα και ζευγαρώνουν. Παλεύουν μεταξύ του και σκοτώνονται χωρίς να δίνουν καμιά προσοχή στον κοινό του εχθρό τη φωτιά που καίει το δάσος αδάμαστη ακόμη και από τον άνθρωπο Η γουρούνα με το γυναικείο πρόσωπο και ο τράγος με το ανδρικό που προέκυψαν από το αχαλήνοτο ζευγάρωμα ανθρώπων και ζώων θυμίζουν βέβαια η ιερώνυμου Μπος αλλά εικονογραφούν μια θεωρία την οποία ανέπτυξε με κάθε σοβαρότητα ο Μπροστά τους, λοιπόν. Οι γίγαντες του Βίκο θα μπορούσαν να μοιάζουν μέχρι και συμβατικοί, αν έλειπε η ανατρεπτική ιδέα που αποτελεί το βάθος τους. Είναι αλήθεια πως αυτές οι μορφές που πήρε η ρήξη του Βίκο με τις ιδέες των συγχρόνων του, μορφές που πάντοτε αποσπώνται από το κοινό απόθεμα και μεταστρέφονται, ήσαν όλες τους γόνιμες και όλες τους μετέχουν τη ουσίας της ρήξη, εγκαινιάζοντας κλάδους και τομεί της μελλοντικής επιστημονικής γνώσης. Την εθνολογία, την κοινωνική ανθρωπολογία, τη γενετική ερμηνεία των μύθων και των αντιλήψεων, την κοινωνιολογία, μεταξύ άλλων αυτά, για να περιοριστούμε στη γνωστότερη και κατεξοχήν εύληπτη έκφανση των επιτευγματων του, που προκύπτουν καθώς ο Βίκο, αυτό κάνει πάντα άλλωστε, αυτήν η μέθοδός του, πρώτα αναδέχεται ένα κοινός παραδεκτό σχήμα και αμέσως μετά το επαιρωτά και αν πρέπει το αναιρεί, έτσι ας πούμε, για να πω ένα μόνο παράδειγμα, παρέλαβε τη μέθοδο του Σπινόζα για την κριτική των γραφών και την μετέφερε στην κριτική των ομυρικών επών, απορρίπτοντας μάλιστα το Σπινόζα, ο στοχαστής αυτός λοιπόν, από τα έργα του μεγάλου φιλοσόφου Βάκωνα, τον οποίον τιμούσε στο έπακρο, παρέλαβε την απέχθεια προς την άποψη ότι οι στοχαστές της κλασικής αρχαιότητας, οι άλλοι φιλόσοφοι του παρελθόντος, είχαν κιόλα καθέξει την ύψη στη γνώση των πραγματών ότι κατόπιν. Το ανθρώπινο γένος όχι μόνο δεν έκανε καμιά πρόοδο, αλλά και ξέπεσε. Φτώχινε. Απεχθάνεται ο Βίκο αυτή την άποψη, θα κλιμακώσει όμως αυτή την απέχθεια κατά τρόπο ασύλληπτο. Για τον Βίκο, το ανθρώπινο γένος ξεκινά τη βιοπορία του μέσα σε μια σκοτεινή και τρομακτική αρχαίγονη ιστορία. Οι πρώτοι θεσμοί και τα πρώτα ήθη δημιουργούνται από το φόβο μπροστά στα στοιχεία τα οποία προσωποποιούνται. Η πρωτόγονη αυτή ερμηνεία των φυσικών συμβάντων είναι η καταγωγή της πίεσης που συμπίπτει με την απαρχή του πολιτισμού. Συγχρόνως δημιουργείται από τους ανθρώπους και η μυθολογία σαν αντίδραση στο φόβο απέναντι στις πανίσχυρες φυσικές δυνάμεις. Κατά και αφού διανοίξαμε τα πεδία της κριτικής της ποίησης και των μύθων, πρέπει να δεχθούμε ότι και η θρησκεία δεν είναι απάτη και σκοτίνιασμα του νου, όπως έλεγε ο Λουκρίτιος και θα επαναλάβουν οι διαφωτιστές. Για τον Δίκο είναι μια αναγκαία, υπό συνθήκες, σε συγκεκριμένο στάδιο της ανθρώπινης ιστορίας, μορφοποίηση φόβων, πεπιθήσεων και σκέψεων. Περιέχει όταν έρθει η ώρα τη που θα παρέλθει κατόπιν, την αλήθεια της στιγμής. Απλούστατα, έτσι βλέπει, έτσι εννοεί, έτσι διατυπώνει τότε τον κόσμο ο κοινωνικός άνθρωπος. Αυτό δεν αναιρεί την κριτική της θρησκείας, είναι προφανές. Την πάει μόνο, ας πούμε, πολύ πιο πέρα και από τον πολύ μεταγενέστερο Φόιερμπαχ. Και η κλιμάκωση δεν σταματάει εδώ. Με δεδομένη την ανατροπή του κοινός παραδεκτού σχήματος, περί προϊστορίας και γένεσης του πολιτισμού, ο Βίκο συσσωρεύει εν παρόδο ρηξικέλευθα σχήματα ερμηνεία. Αναγνωρίζει ρητά την αναλογία των ιστορικά πρόιμων λαών με τους ζωντανού ακόμη σήμερα πρωτόγωνος. Διαπιστώνει την αναλογία της διανοητικότητας των πρωτόγωνον και εκείνη των παιδιών, εφόσον τα πρώτα στα διασκέψεις δεν διαθέτουν κατηγορικό τρόπο επιμένει πως οι παλιότεροι θρύλοι θα έπρεπε να περιέχουν πολιτικές αλήθειες, ενώ επίσης εξεικόνιζαν την ιστορία των πρώτων λαών. Και πάνω στο ίδιο μοτίβο επιχειρεί μια ταξική ανάλυση των μύθων, τύνοντας να αναδείξει την πάλη των τάξεων σε θεμελιώδες κοινωνικό γεγονός. Οι ερμηνείες του Βίκο για τη μυθολογία είναι πρότυπα παραδείγματα της προσπάθειας να νοηθούν πνευματικά φαινόμενα με βάση τις καθορίζουσες κοινωνικές σχέσεις. Εξού και τελικά, δεν συλλαμβάνει μονάχα τη μυθολογία σαν αντανάκλαση κοινωνικών σχέσεων, αλλά συναρτά και τη μεταφυσική με την ιστορική πραγματικότητα. Θα ακουστεί επομένω παράδοξο, αλλά αυτά και άλλα ανάλογα που δεν έχει νόημα να τα απαριθμίσω εδώ, είναι επιτεύγματα επιγενόμενα και παράπλευρα τα αναφέραμε, κλιμακώνοντας με τη σειρά μας ένα προθύστερο, σαν να τίνουμε από τις επιφανειακές σε στιβάδες βαθύτερες. Γιατί όλα αυτά είναι η έκβαση απλώς μιας εν ρήξη που κατ' είναι, όπως πάντα, απλή και που αφορά στην ιδέα της πρόνοιας, όπως την συνέλαβε ο Βίκο, και στην οποία αναφερθήκαμε την προηγούμενη φορά και θα αναφερθούμε και την επόμενη.